Θα ήθελα όμω να ξέρετε ότι κάτι τρομακτικό γίνεται 6 Ιουνίου. Μουσική Έρχεται. Μουσική κάτι τρομακτικό, σα το λέω για να ξέρετε. Μουσική 6 Ιουνίου αλλάζει ο κόσμος. Εποχή 9 που είναι 6. <Το> 6 Ιουνίου θα αλλάξει ριζικά ο πλανήτης, εάν και εφόσον, το τονίζω, αυτά που σχεδίες θα <Το> Ίσως να μην έχει πειστογυρισμό ο αφανισμός του κόσμου. Αναμένονται σοβαρά γεγονότα. Τι σοβαρά κοροϊδεύει εσύ, αλλά τουλάχιστον. Δεν κοροϊδεύω. Τη μισή μέρα την έχουμε ζήσει από την άλλη. Είναι έξι. Περιμένω, δεν ξέρω τι ώρα. Ναι, δεν δε, είπε, δε, δεν είπε ώρα. <laughs> define, define, έξι Ιουνίου. Ναι, μα αυτά κάνει η ώρα. Ο Νοστράδαμο. Άντρε, να, να βγει εκεί εκπρόσωπο. Και, Εγώ δεν κάνω τίποτα και μετά, από το πρωί. Ε, θα περιμένουμε. Περιμένει, θα τονίσει τον γάμο. Να φάμε και κάτι, αυτό να πάμε χορτάτι. Ε, να φάμε. Αυτά αλλάζει ο κόσμο. Να φάμε. Θα χαλάσει ο κόσμο. Το είπε ο Βελόπουλο. την πρόβλεψη για έξι Ιουνίου. Βέβαια, είπατε αν δεν γίνει στι 18 Ιουνίου. Στι 18 όμω. Ούτε οι αστρολόγοι δεν παίρνουν τόσο γρήγορα. Είναι πιο direct οι αστρολόγοι. Σου λέει: έχει ανάδρομο από τότε μέχρι τότε. Για τι 18, να ξέρει, υπάρχει ένα τάδε διάσημο αστρολόγος που έχει προβλέψει ότι ο τρίτο παγκόσμιο πόλεμο θα ξεκινήσει. Ο Κουμάρ, έτσι λέγεται. Α, νόμιζα, ο παγιωτάκι αυτός Όχι, το, θα ξεκινήσει. Στι 18 Ιουνίου είναι η έναρξη του τρίτου παγκοσμίου πολέμου. Αλλά θα μπορούσε λέ, να γίνει και την επόμενη εβδομάδα. Αλλά έχει πει 18 Ιουνίου. Αυτό το έχει πει και ο Βελόπουλος Ναι, Αλλά αν δεν βγει, θα πάμε μια εβδομάδα μετά γιατί δεν μα βγήκαν, δεν είχα μυστήρια. Ναι, ο Κουμάρ το είπε στην Daily Star. Τώρα λέει η Τρίτη. Η Daily Star 18... τι είναι, κοτσοκολήθηκε, δεν είναι Εσπρέσο, τέτοιο, δεν είναι. και τι σημασία έχει. Ε, να ξέρω, εννοώ. Συνάδελφο, το κύριο, η 18 Ιουνίου του 24 έχει ένα πλανητικό ερέθισμα και θα πυροδοτηθεί ο Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αν και οι 10 και 29 Ιουνίου μπορεί επίση να έχουν λόγο. Έχουμε σήμερα την 6 που είπε ο τη 18, τη 10 που λέει ο Κουμάρ, Πολλά την 9 που οι νευροεκλογιές ήδη θα ανατραπούν. είναι ούτε τον Ιούνιο να μην χαλαρώσουμε. Δεν θα πάμε διακοπές φέτος. Και τι? έρχεται και ένα σκάφο 50 βαθμού. Ιούλιο θα μου ξεμπερθέσει μα αυτά. Με αυτό λέω. Ε, θα <laughs> πάμε διακοπέ. Εντάξει, Ιούνιο, ότι είναι το. Γίνεται, μην δίνεται προκαταβολέ, τσάμπα θα πάρε. Όχι, όχι όχι. περιμένετε τι σημερινίε και βάλει. Κάντε όσοι κάνετε διέτα δεν χρειάζεται να πιέζε, εγώ δίνω οδηγίε. Πρακτικά θέματα. Καλά που τόπε γιατί είχαμε κόψει <laughs> <laughs> και δεν δρώκαμε. Πειδή σε βλέπω που πολύ αυστηρά τη διέτα. Α, στον μίκει το καλοκαίρι, ό,τι έκανε τι έκανε. Δεν βγήκε δεν έχει ούτε φέρεται. Από Οκτώβριο, εντάξει, δεν μα πάρει. Άλλο ένα καλοκαίρι. Τι να κάνουμε τώρα. Α μείνουμε όμω αυτό που. Τα έχω και τι διαιτέρε, δεν με φτάνουν που έχω την καταστροφή και Μα τον παγκόσμιο. Αυτό το λέω. Χτε το λέω. Και πώς. ο άλλο ήθελε να πει: Θέλει να πάει να τα πει στην on time, να βγει και αποκλειστικό εδώ. Καλά, μπορεί Σήμερα να πει: από αναπαραγωγή, ναι. το οποίο κρυμπάζουμε τα ανοιχτά. Η καταστροφή του κόσμου. Η οποία καταστροφή του κόσμου έρχεται. Η καταστροφή έρχεται. Η καταστροφή. Είναι κάτι τρομακτικό γίνεται 6 Ιουνίου. <χει> Είναι κάτι τρομακτικό αυτό που έρχεται. Μακάρι να μην γίνει και μακάρι να πέσουμε έξω. Αλλά από ό,τι φαίνεται, δεν θα πέσουμε έξω. Εννοείται, γι' αυτό σου τηλεφωνώ. Για να τηθεί αναλόγως Άντε, λοιπόν, βάλει και στα πολύ καλά σου και έλα. É Δεν ενστερνίζομαι το μακάρι να μην, γίνει. Γιατί να, μην γίνει. Γιατί να μην γίνει. Γιατί να μην γίνει. Γιατί να μην τελειώνουμε κάποια στιγμή αυτό το μαρτύριο? Ο άλλο κόντεψε ο Κιμιουγκούν. Δεν το πατάει. Ναι, να είσαι σας. από εδώ. Ο Πούτιν τζούφιο μα κήκη. Κάνε την κοίτα γύρω-γύρω. Κάνε την κοίτα γύρω, γύρω τα νιάχου, τώρα, είναι, καλός. Καλός είναι αυτό που είναι καλό. Καλό είναι πολύ Αλλά δεν βλέπω Χαίρι. Δηλαδή, αφού το στηρίζει τώρα και η πατρίδα μα, η Δύση, κτλ. Δεν βλέπω Χαίρι από εκεί. Γιατί να μην έρθει αυτό ένα εξωγενειο ξοσμικό γεγονό να τελειώνει. Ο Βελόπουλο μάλλον αναφέρεται σε αυτό, αλλά εγώ βλέπω ότι και η ανθρωπότητα πασχίζει να καταστραφεί. Οπότε. Ναι, πασχίζει νομίζω. και πασχίζει, αλλά δεν, δεν είμαστε πολύ αποτελεσματικοί και τραβάει α. πολύ καιρό αυτό το πράγμα. Μέχρι Λάει, τότε, τι τότε πρέπει λοιπόν. να γίνει, α πούμε, τα ραπανάκια να γίνουν μπλε, Για να το καταλάβουμε. Δεν υπάρχουν. Προφητεία. Ήταν γιατί αυτό. κάτι ντομάτε είναι μοβ. Είναι μοβ, ναι, αλλά. Και, και ντομάτα και είναι γκουρμέ. Δεν έχει. Ναι, είναι σε ραπανάκι έχει, βγαίνει μόνο αυτό το λευκό ραπανάκι. Ναι, ντομάτα. Μέχρι τότε λοιπόν και όσο περιμένουν να καταστραφεί ο κόσμος όπως έχει πει ο Βελόπουλος εμείς πρέπει να διαχειριστούμε τα τρέχοντα. Τι, τι τρέχει. Ποια είναι τα τι τρέχει. Τρέχει, <laughs> τρέχει, τρέχει, <laughs> τρέχει το νερό. Όχι δεν τρέχει το νερό Ά, μόνο. Τρέχει. τρέχει ότι οι πολυεθνικές χώρες να έχουν καταλάβει ότι τελειώνει ο πλανήτης τελειώνουνε αυτές πρώτες θα τελειώσουν. Η... Οι πολυεθνικέ, ναι. Και ξεκινάμε. Όσο έχουμε Κυριάκο, εννοεί προφανώ. Δεν είναι. Του σκονατίζει. Μα ποιο άλλο έχει τολμήσει να χτυπήσει τι πολυεθνικέ στη σύγχρονη ιστορία τη ανθρωπότητα. Παίζουμε έναν. Ο ένα. Πώ τι χτύψει, Ένα. Επειδή είναι πέμπτη, το λέω. Α, ναι. Ναι. Ωραία. Ο Κυριάκο, λοιπόν, που είναι επίση πέμπτη, χτυπάει τι πολυεθνικέ. Ασφαλώ δεν λείπουν οι δυσκολίε. Δεν τι κρύψαμε ποτέ. Η ακρίβεια, ο επίμονο πληθωρισμό στα τρόφιμα. Γι' αυτό και υψώνουμε διαρκώς αναχώματα στις ανατιμήσει. Και προχωρούμε σε μόνιμες αυξήσεις. Αυτές οι μόνιμες αυξήσεις θα μείνουν και μετά το πέρασμα του πληθωρισμού. Και γι' αυτό όμως πήρα, όπως είπα, και την πρωτοβουλία κατά των πολιεθνικών. <ΣΣΣΣΣΣΣΣΣ> Ποιο εγώ, κεντροδεξιός, όχι όμως η αριστερή του γλυκού νερού που τη ξορκίζουν μόνο στα λόγια. Αυτός το έχει πιστέψει. Πιστεύετε Εντάξει. κάνει κάτι κακό στις και κατηγορεί τους άλλους ότι τι ξορκίζουν μόνο στα λόγια, ενώ ο τα στα έργα τι? Εδώ πιστεύετε ότι είναι αστείο στο TikTok. Ναι, <laughs> αυτό του το έχουν πει, αυτό είναι δουλειά, αυτό είναι δουλειά. Το λέει συνεχώς ότι εγώ... Γιατί το ψέμα που λέει εδώ δεν είναι δουλειά. Δεν ξέρω. Εδώ νομίζω το πιστεύει ότι εγώ ω κεντροδεξιό το λέει συνέχεια. Εμεί η δεξιά και όχι η αριστερά που πολεμάει τι πολυεθνικέ. Εμεί τι πολεμάμε πραγματικά. Mm, ναι. Το έχουν πιστέψει το Μαξίμου και το λένε. Εδώ κοντεύουν να το πιστέψουν οι πολυεθνικέ. Ότι δέχονται πόλεμο. Πολυεθνικέ βάζουν τα ηχητικά και τα ακούνε. Ισαίο και η Μέο και τα διοικητικά συμβούλια. Περίπου με τα να πηγαίνουν στη δουλειά κάθε μέρα. Ναι, ναι έχουν οχυρωθεί. Ναι. Όλε οι τα Και τα ψυκλοί γύρω-γύρω. Γιατί γύρω να είναι χειραστή. Μπαίνει εκεί μέσα και λε: να δεν δεις Μούση, να. Όχι, Μούση το έχουν ως χίπστερ. Το έχουν το, το, το, το Αντάρτικο Μούση το έχουν. Έλειπε τέτοιο να ζωθούν για να μοιάζουν με το πιο, τον Άρη. Το πιο ωραίο σε αυτά είναι που λέει ποιο εγώ ο κεντροδεξιό. Ποιο, Κοιο, Κοιο! Ποιο σωροπομπιο, Εγώ κεντρεξιό. Ποιο σε έχει φίλη με στα γινητά δωμμένη Εγώ κεντρεξιό Και στα γινηταγωμ, Πιο έχει δίμη, Ποιο, Ποιο Θέλω να ξέρω ποιο, Εγώ κεντρεξό Έτσι λοιπόν ποιος, ποιος αυτός ε, Ένα, ένα <laughs> μη δεν... Ο κεντροδεξιός ah. Τα κάνει αυτά και να σου πω όμως και κάτι Ο κεντροδεξιός τι κάνει Δεν απαντάει, ah. δεν έχουμε απάντηση σε αυτό ακόμα Να σου πω όμως και κάτι άλλο ε, Εδώ και περίπου ένα-δύο μήνες Μας λέει ότι τα βάζει με τις πολυεθινικές Ε, κάνει πόλεμο. Το λέει, το δεν έχει μειωθεί μισό σέντ. Τίποτα πουθενά. Ο πόλεμο κατά των πολυεθνικών συνεχίζεται. Μισό σέντ, επειδή είστε βλαχοβαλκάνοι και κάθεστε και ψωνίστε τα σούπερ μάρκετ τη Ελλάδα. Ναι, αν πάμε αλλού. Πήγαινε έξω να ψωνίσει, αν τα χρειώδη. Δεν έχει καλή ποιότητα. Έξω. Εδώ έξω. έχει άριστη ποιότητα. Όπω είναι ο και ο Κρέκα. Στα προπαντικά. Και στα χαρδιά υγεία. Έω να πάει σαμπουάν Τι να το κάνω το σαμποάν. Πού, σωστό, <laughs> δεν έχει και μάλλον. <laughs> <laughs> α, για άλλο λόγο. Τέλο πάντων, κάτι για το σκύλο, δεν ξέρω, οτιδήποτε. Και τι να πάρω σαν μπουάνο, φθελόπορ υπαντικό. Γιατί δεν πλένει. <laughs> δηλαδή, όπω πλένει το μαλλί, δεν μπορεί να πλένει και το ρούχο. Να <laughs> <laughs> πλένει τα μάλλα μόνο. Όχι πια δάκρυα. <laughs> <που έχουνε μάλι. laughs> Όχι πια δάκρυα. Να μην σου το <laughs> μπουλόπερ. Ωραία, εκτό λοιπόν από αυτόν τον πόλεμο. Εκτό λοιπόν από αυτόν τον πόλεμο που το κάνει ο κεντροδεξιό. Έχουμε και άλλο πόλεμο που ξεκίνησε χθε. Και άλλο πόλεμο. Και άλλο τι θα γίνει. Ε, τι, εγώ φταίω, αυτό που θα γίνει. Πόσο πόλεμο. Ε. Πόσο να ε. αντέξουμε, η γενιά μα. Τώρα κατά τον τραπεζών. Καμία χώρα δεν φαίνει φορολόγηση τη τράπεζα. Η Ιταλία που δοκίμασε ε, να το κάνει, το πήρε πίσω άρον-άρον. Αφήστε που οι δικέ μα τράπεζε έχουν και ένα τεχνικό ζήτημα που είναι ο αναβαλώμενο φόρο. Είναι μια λογιστική μεταχείριση των προηγούμενων ζημιών που ουσιαστικά ακυρώνει την όποια έννοια φορολόγηση των κερδών των τραπεζών. Όμω. Στις τράπεζες υπάρχει άλλο θέμα. Αυτή στιγμή οι τράπεζε θα πρέπει να αναλογιστούν ότι οι προμήθειές τους οι είναι πολύ υψηλές, να είμαστε το σίγουροι ότι λειτουργεί ο ανταγωνισμός στις τράπεζες και αυτό είναι ευθύνη της Επιτροπής Ανταγωνισμού και να αντιληφθούν επίσης ότι πέραν του κράτους Το οποίο βγάζει προγράμματα όπω το σπίτι μου. Έχουν και οι τράπεζε μια υποχρέωση να δανείσουν περισσότερο την πραγματική οικονομία, να κάνουν παράδειγμα τους, χάρη, προγράμματα οι ίδιε, χωρί κρατική στήριξη, για νέα ζευγάρια τα οποία θέλουν να αποκτήσουν σπίτι. Καταλαβαίνω ε, γιατί οι τράπεζε από πλευρά ισολογισμού χρειάζονται, όπω σα εξήγησα λογιστικά, αυτά τα κέρδη. Αυτό όμω δεν μπορεί να είναι άλοθη για πρακτικέ οι οποίε ενίοτε θα μπορούσαν ε, να χαρακτηριστούν μέχρι και καταχρηστικέ. Άρα να διαχωρίσουμε τα ζητήματα τη Από τα ζητήματα λειτουργία τη τραπεζική αγορά. Και στο μέλλον, δεύτερο, η κυβέρνηση θα είναι πολύ αυστηρή. Μπράβο! Πόσου πολέμου να σηκώσουμε πια πραγματικά. Πολυεθνικέ απέναντι, τράπεζε απέναντι. Όλοι εν είναι. Και αυτή η αυστηρότητα αυτή τη κυβέρνηση Πολύ φορέ. Το να ακούσουμε ύφο τα λέει. Εντάξει, δεν μα τα Λόγια του δεν είναι τώρα. Ναι, αλλά χωρίς τράπεζες, χωρί τράπεζε, χωρί πολυεθνικέ, μπορούμε να ζήσουμε. Του πέσει η φράτζα από το ύφο. Ναι. Το είδα αυτό που 20, σηκώνει. Χωρί πολυεθνικέ, άντε και μπορούμε να ζήσουμε. Τι, μπορούμε, Πού είναι το βαλίτε. οξυγόνο μα, Πού είναι η ανάπτυξη. Χωρί χωρίς τράπεζε είναι το θέμα που θα ζήσουμε. Το αυτό είναι το οξυγόνο. Δεν Δεν μπορεί τραπεζες. να τα τι σταματήσει να... όλα. Είναι ένα τόπο βασισμένο στο δανεισμό. Θα ζήσουμε χωρί τράπεζε. Ναι, αλλά δεν τον ακού εδώ τι λέει. Θα κάνει καμία τρέλα. Μην, δεν θέλω, μη ε, τις, κάπου μη όπα Μην της τριμώξει και φύγουν Ήρε, μα γιατί Ξέρεις, τι, λένε, φοβάμαι. Ξέρουμε, να, Ξέρεις λένε. τι φοβάμαι Γαρίφαλα και τον ε, πηγαίνουν από εδώ και από εκεί Για να τον προσκυνάνε Ξέρεις τι φοβάμαι, τι. μη στείλει επιστολή και για τις τράπεζες τι. Ε, τον έχω ικανό. Ένα-ένα, αλλά... δηλαδή κάποια στιγμή να κρατάμε και κάποια όπλα στο σιρτάρι. Βλέπω ότι γράφει. Ενώ το έχει και το δικάρει, το χαϊδεύει. Έχει κάτσει, έχει πάρει το φτερό, το βάζει στο μελανοδοχείο και γράφει επιστολή στην Ούρσουλα. Α, το επόμενο να τη κάνει και βασανιστήρια με το φτερό. Δεν ξέρω τι θα κάνει το φτερό. Σα μα χάλε και στε, σε <laughs> πατούσες Άμα ξαναβγεί. <laughs> να δούμε από την Κυριακή και μετά. Κόρδι Ναι, θέλω να πω. Νιώθω ότι κι άλλη επιστολή θα φύγει από το μαξί το... Τώρα για τι τράπεζε. Δε Επαναστατική κατάσταση είναι... ξαφνικά. Ορίμασαν οι συνθήκε. που ήμασταν. Τα στέλνουμε Με <laughs> τα; με. με Να γράφει και stop. stop. <laughs> Να μείνουμε όμω στην επιστολή την προηγούμενη που έστειλε για τις, στην ούρσο, για τι την Ευρώπη Για ποιο λόγο έστειλε την επιστολή. Έχει καταλάβει. Όχι. Είχε σχέδιο, το Και η επιστολή αυτή θεωρήθηκε από την αντιπολίτευση ότι είναι κατόπιν εόρτητας. Ότι έπρεπε να, να έχει γίνει καιρόπριν. Που... Και μάλιστα ότι κύριε Πρόεδρε στείλατε την επιστολή πετώντας τον δεν, μπαλάκι δεν λέτε, στη Φόντερ διότι δεν παίρνετε φαίνεται, μέτρα εντό χώρα για τις πολυεθνικές. Σας φαίνεται λογικό Να μην υπάρχει τίποτα το οποίο να έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση. Το οποίο για την αντιπολίτευση να είναι καλό. Τίποτα. Ούτε ένα. Ούτε μία πρωτοβουλία. Ούτε μία κουβέντα. Για τι πολυεθνικέ είναι πραγματικό ευρωπαϊκό πρόβλημα. Γιατί το αναδεικνύουμε τώρα με τόσο ένταση. Γιατί τώρα θα αναλάβει η επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εγώ θέλω να έχω δεσμεύσει την κυρία Φόντε Λάιεν. Τη οποία τη στήριξη προσφέρω. Ότι την επόμενη μέρα θα ασχοληθεί με το ζήτημα αυτό. Έτσι γίνονται οι διαπραγματεύσει στην Ευρώπη. Εμένα χέρια Υπήρχε σχέδιο να παρακαλάει να μην βγει. Εγώ, αν είμαστε στη θέση σα. Να παρακαλάει τίποτα. Αυτή, τι τον είναι, το 2015. Αυτή, αυτή η επιστολή είναι χειροπέδης γιατί είναι Ούρσουλα. Μα έκανε τέτοιο διαωλεμένο σχέδιο ο σατανάς ε, εντά, Έστειλε από τώρα επιστολή. Έχει γιατί το, το έχει το γονίδιο. Το τώρα εμεί πληρώνουμε yeah. ακριβά στο σούπερ μάρκετ. Yeah. Έστειλε από τώρα επιστολή. ώστε όταν ξαναβγεί και η Άννη Φοντερ και όταν μάθει ενημερωθεί να ξέρει και να είναι δεσμευμένη και να ασχοληθεί με το θέμα για να το όποτε. Τι πρώτε εκατομέρειε εγώ σου λέω. Τι πρώτε 100 μέρε που λέμε. Την αυτό οποία είναι. Ούρσουλα τη διορίζουν οι πολιεθνικέ εντωμεταξύ. Και <laughs> τι διορίζουν οι τσοτάκιβε που του διορίζουν άλλε πολιτείε. Του επιλέγουν. Του διορίζουν και του επιλέγει ο ελληνικό λαό. Ναι. ναι, αλλά η Ούρσουλα είναι ο, το πρόσωπο των πολιεθνικών. Ο ελληνικό λαό επιλέγει ανάμεσα σε κάποιου που έχουν ορίσει ήδη πολιεθνικέ. Ανάμεσα σε τρει που ορίσαν. Αν δεν διαλέξει ποιον από του τρει θέλει. Και στέλνει στην Ούρσουλα επιστολή ώστε όταν ξαναβγεί να είναι δεσμευμένη από αυτή την επιστολή για να χτυπήσει η Ούρσουλα τι πολυεθνικέ. Hmm. Και αυτό θα ψηφιστεί μεθαύριο. Δόλιο, δόλιο, θα ψηφιστεί bravo. μεθαύριο από κόσμο. Ω επιλογή yeah. σοφή και μπράβο, ασχολείσαι με την ακρίβεια. Θα πάει κόσμο μεθαύριο 30% και να ψηφίσει αυτό. Και ω ως, και ως θαύμα, ξαφνικά, εκεί που λέει ότι είναι 33% είναι επιτυχία, ξαφνικά, όλε <laughs> τι δημοσκοπήσει το δίνουν 33%. Τι λέει, όλα αυτά. Τι να 35. Τι θε τώρα, μπορεί να γίνει και 35. Ναι, εντάξει, έχω ξύψει το στο λαό. Στο λαό ναι, λαό έχω 25, κανεί δεν τα ξέρει αυτά. Να στείλουμε μια επιστολή στο λαό να του ρίξουμε τα δόντια. Ότι τι, να, τι. να το δεσμεύσουμε θα για θα το δεσμεύσουμε για το μετά, ναι. Όταν τα κάνει πάλι όπω τα έκανε με το 41%, μην κλαίγε στι κάμερε. Όταν έρθει η ώρα, θα στείλει ο λαό. Θα κάνουμε τη φέτα σε σκονάκια. Θα τη μοιράζουμε. Δηλαδή, Αυτό που έλεγε προηγουμένω στα ούλα. Επειδή έχουμε την Κυριακή εκλογέ, αν το καταλάβει, σε τρει μέρε από τώρα. Αν δεν έχουμε καταστραφεί. Καλά, ναι, κάτσε να βγει η μέρα. Θα στείλουμε ένα μήνυμα. Το δεν λέμε και αύριο. πάντα. Ναι. Ναι. Θα στείλουμε ένα μήνυμα έτσι. Δεν λέμε πάντα με τι εκλογέ. Ο πρωθυπουργό. Όχι, όχι. Όλοι λέει εκείνη η δημοκρατία επίσημα. Πάμε. Πάμε. Πάμε. Ναι, και γενικώ όλοι λένε. Πήραμε το μήνυμα, λάβαμε το μήνυμα. Ναι. Ο Κυριακό Μητσοτάκη επειδή. Ε, βλέπει αυτό το καρδουλάκι που το έχει πάρει ήδη γιατί θα είναι νικητέ και το ξέρει. Αυτό μόνος... είναι στον κόσμο τη φούντα. Ο μόνο νικητή. Έχει καπτήσει και τον ήλιο πια. Ο μόνο νικητή. Ο Κυριακό Μητσοτάκη λοιπόν επειδή βλέπει. Ε, μας είπε να μην του στείλουμε το μήνυμα, το έχει λάβει. Να πάμε να ψηφίσουμε για άλλου λόγου. Δεν μα άφησε, εσύ το διαβάστηκε και θέλει Όχι, το έχει διαβάσει. Χρειάζεται επιτάχυνση. Ξέρω πολύ καλά ποια είναι τα προβλήματα. Μπράβο! Ξέρω πολύ καλά και ποιε είναι οι όποιε αδυναμίε μπορεί να προέκυψαν ε, τον πρώτο χρόνο. Υπάρχουν ζητήματα με τα οποία θα ασχοληθώ περισσότερο και ο ίδιο. Μπράβο! Όχι πω δεν ασχολούμαι, γιατί νομίζω ότι ξέρετε καλά ότι ασχολούμαι, μπαίνω στη λεπτομέρεια των φακέλων. Ζητήματα όπω η ακρίβεια, η υγεία είναι ζητήματα που θα περιμένετε με ακόμα μεγαλύτερη, θα έλεγα, δικιά μου προσωπική ανάμειξη. Ξέρουμε που πονάμε, ξέρουμε τι ζητάνε οι πολίτε. Ξέρουμε ότι και οι πολίτε οι οποίοι μπορεί σήμερα να σκέφτονται να μην μα ψηφίσουν, κάποιοι μπορεί να το κάνουν για να μα πούνε, θα στέλνουμε ένα μήνυμα να τρέξετε πιο γρήγορα. Του διαβεβαιώνω ότι δεν χρειάζεται να το κάνουν να μα στείλουν αυτό το έχω πάρει το μήνυμα. Μπράβο. Μπράβο. Όχι, πάρει το μήνυμα. Οπότε, εγώ λέω να μην κάνουμε και εκλογέ. Μην κάνουμε κανένα και δεν τον ψηφίσουμε με λίγα λόγια. Εντάξει, το ξέρει το μήνυμα. Αλλά πάμε με 41 γερά. Για άλλου λόγου. Και είναι το ωραίο που λέω ότι από εδώ και πέρα θα ασχοληθώ με θέματα. Όχι, δεν ασχολούμε, ναι. Το λέει του. Το, ξέρουμε, το Αλλά βάζεις. θα ασχοληθώ. Και αυτή η ακρίβεια είναι το αδόδε. Δεν σε μήνες. δύο θέματα που ασχολείται και θα ασχοληθεί. Υγεία και ακρίβεια. Και τα δύο πάνε ρόειδο. Πολύ και καλύτερο. τα δύο πάνε. Σφαίρα, βζήν, δεν υπάρχει ποιο βζήν από τα δύο. Αυτό που ζούμε που είναι χωρί να ασχολείται, αν ασχοληθεί κιόλα, φοβάμαι τι. <laughs> Καλύτερα να του στείλουμε το μήνυμα. Ναι, με μήνυμα. Δεν πειράζει, άστα να πάμε. Πα... Μια χάρα τα έχετε καταφέρει. Πειράζει, ναι, δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Καταστρεφόμαστε έτσι κι αλλιώ. Οπότε... Καλά, έτσι κι αλλιώ. Στον Άδωνη, Βαληπουργό Υγεία, τι προσδοκίε να έχει. <laughs> Πραγματικά. <laughs> και πριν όμω την ανάπτυξη, είχαμε ανάπτυξη πριν. Και είναι και Κρέκα τώρα. Και εκεί κι... κι... <laughs> δεν έχει και πολύ. Δεν όλο το μόνο του δεν, δεν υπάρχει και στην ίδια για στην προστασία. <laughs> όλα καλά. Όλα καλά. Να, κα, καλή σεζόν. Καλή, καλή σεζόν. σεζόν. Ωραία. Παρακαλώ, αγρουλάκης... επιτρέψτε κα, καλούκα να δεν τράξει τη γλάστρα σα να έχετε <laughs> κάτι Άρθει, από να, να δουν τα παιδιά σα ένα δέντρο, να ξέρουν Πάρτε μια πελατούρα στη χειρότερη να βάψετε έναν τοίχο και να λέτε έτσι ήταν το πράσινο. Ε, πάει, ναι, έχει χίλια τέλειο σε αυτό το πράσινο. κάτι αυτοκόλλητο. Φίνικε, βάλτε φίνικε, αυτοκόλλητο. Ψεύτηκα αυτά τι αριθμό αυτοκόλλητο Και πλαστικά φυτά. Πλαστικά δεν χαλάνε κιόλα. Ούτε καίγονται. Α, ο καίγονται εντάξει, ναι. Αλλά δεν έχει κάποιο κίνητρο να, να... Oh. να πάει να κράψει το πλαστικό ή να το κάνει. Γιατί? Όχι. Αυτό μπαίνει και στο επόμενο σπίτι, μπορεί να μπει το πλαστικό ναι. άνετα. Πνεύμονα. Πρασίνου δεν το χρειαζόμαστε, έχουμε Όχι. τις τράπεζε. Έχουμε να <laughs> πνεύμονα <laughs> από εκεί. Και οξυγόνο από εκεί. <laughs> και οξυγόνο. Το μα το παίρνει το πνεύμονα <laughs> για να πληρώσουμε τα δάνεια. Ε, ενώ όλα κυκλώνουν. Όλα <laughs> <laughs> καλά. Εγώ <laughs> και καταλήγω. Όλα πάνε καλά. Άρα δεν θέλουμε και το ναδρουλάκι, με άλλα λόγια, που έρχεται. Στην στη πλευρά των νικητών εννοείς είστε, δε, Έχει αράξητος και περιμένει κάτω να έρθει το υπορτήρισμα Εμείς νικητές είμαστε να. Απέναντι λοιπόν Στην τραγική διακυβέρνηση Της νέας δημοκρατίας Απέναντι Στην κομοδία της αξιωματική Αντιπολίτευσης Έχετε επιλογή αξιοπρέπειας Το Πασόκ και τη δημοκρατική Παράταξη Γι' αυτό λοιπόν Καλό εδώ από την Αθήνα Σε αυτή την ισχυρή επιλογή αξιωπρέπειας των πολιτών της Αθήνας πάρτε την προσπάθεια των επόμενων ημερών στα χέρια σας. Ο <μιλίκη> <μιλίκη> <μιλίκη> <μιλίκη> Ήπνος με μελατονίνη βγαίνει αυτό σε κάψουλες Δεν αντέχετε αυτό το προβλήμα Πω πω πάμε ξεκινάμε Έλα προέδρε με φόρα και εσύ Τι θες να κάνει τώρα Τι να κάνει παιδί ξεφούσικωση κόρνα δεν άκουσες Την άκουσα πήρα από τον ίδιο Παίρνει από τον ηγέτη κόρνο. Ναι το κατάλαβα που να πάρει Κρατάει το τέμπο Εν τω μεταξύ τώρα εδώ είπε στην ομιλία αυτή Είπε τραγική διακυβέρνηση της Νέα Δημοκρατίας από τη μία και κομμωδία του ΣΥΡΙΖΑ από την άλλη. Θα έπρεπε, αν ήθελε αυτό, ναι. που είναι ένα ωραίο σχήμα, να λέει τραγωδία κυβέρνησης, κομμωδία του ΣΥΡΙΖΑ. Να το επιπηλάει τι τελευταίε 20 μέρε συνέχεια για να μα με αυτό. Ούτε αυτό δεν είπε ο Μα τι να πει, Ούτε αυτό. Μην ψηφίστε αυτή την τραγωδία και ψηφίστε εμά την τραγωδία. <laughs> Όχι. Θε, λέ, λέω, αν ήμασταν εκεί, να του πούμε μια κουβέντα, κάτι. Τραγωδία, κομοδία. ίδιο. Όχι τραγική και κομοδία. Μπορεί κωμω... να το έχει στο αντόκει. Βαρέθηκε να το πει. <laughs> δεν είναι, έκατε, τα μάτια. Τι να κάνει. <laughs> ήταν και οι Κόρνε που τον Ωραία όλα εσύ καλά περνά. Εντάξει, Όμως, δεν είναι. Ναι, πού ήταν ναι. αυτό, χθε το θησείο, μέχρι Όμω. Θυσία, ο Θησί, να ακούσει, Ξεκινάει η Πασόκος, που έχει ζήσει, Πασόκος σήμερα πέθανε και ο ε, Οι Πασόκοι έχουν ζήσει συγκεντρωσάρε τώρα, Χαστία. Και όχι μόνο συγκεντρωσάρε, όλη η χώρα δονύσεις, από το έχει το Και πάνε τώρα στο θυσίο να έχει την κόρνα του Και να λέει. Να λέει την αξιοπρέπεια, Και πάνε να και κάτω. Πώ έγινε αυτό ο κόσμο με το Πασόκ. Περάσαμε πολύ καλά. Αυτό ο κόσμο που αλλάζει, <laughs> με <μη> τρομάζει. <laughs> ναι. <laughs> Φάγαμε ψωμί. Ναι, ναι, αυτό είναι πολύ βασικό. Πασόκ, ψωμί. Εννοείται. Ναι, μπράβο. Όχι, όλα τα γνωστά. Τότε παίρναμε σπίτια, όλοι. Παίρνουμε σπίτια. Και το πληρώνουμε ακόμα. Τώρα τι κάνουμε. <laughs> μα παίρνουν τα σπίτια. Λεκτομέρειε. αρχίσαμε να πληρώνουμε. Ε. Τώρα πουλάμε τα σπίτια. Και μα τα παίρνουν. Πουλάμε. Για τα παιδιά μα. Για τα παιδιά μα. Το δικό μου ποθέναι είναι γνωστό. Και το γεγονό, να σα πω και κάτι ακόμα. Ξέρετε γιατί σα ζωτώ, γιατί αφήνει ναι. να εννοηθεί ο αρχηγό τη αντιπολίτευση ότι σε αυτή τη διετία μπορεί να υπάρχουν δραματικέ αλλαγέ στον είναι Ναι, στο ναι πράγματι, πράγματι, πουλήσαμε το οικογενειακό μα σπίτι στην γλυφάδα. Έτσι είναι η κοινωνία τη σήμερα. Άλλου ανεβάζει και άλλου κατεβάζει. Ναι, γνωστό και δηλωμένο. και στις αρχές και δηλωμένο στο ποθενέσκης από τη στιγμή που θα κάνουμε εμείς τη, τη δήλωσή μας με βάση τους κανόνες που θέτει η ίδια η Βουλή να το Δεν είναι ένα και το οποίο είναι, είναι άγνωστο. Πουλήσαμε το οικογενειακό μας σπίτι στη Γλυφάγα. Άτιμη κοινωνία που άλλους τους ανεβάζεις και άλλους τους κατεβάζεις. Κατάλαβες. Το... Δίνει μάχη με τις τράπεζες. Κάνει πόλεμο με πολυεθνικές. Και τι του Φροντίζει το λαό. Πούλησε και το σπίτι του για να ζήσει στην οικογένειά του Ένα και να σκοτάσει τα παιδιά του. Και εσύ τον ειρωνεύεσαι. Πάνω από 7 μπάνια δεν είχε. Με παστίτσιο που φτουράει τη βγάζαν και εκεί στη Γλυφάδα. Τι σημαίνει αυτά μπάνια. 7 καπινέδε. 7 πιγκάλ. Αυτό, γιατί βάλτε σε πλακάκια, αγόρεσε κλόου, καπάκια για 7 μπάνια. Καλά, τα έχει φτιάξει ο μπαμπά αυτά. Το σπίτι τη λιφάδα δεν ήταν. Τι κρεάταν αυτό Πέρασαν τα χρόνια, θα ανανέωση Έχει μια ανανέωση. Λογικό, τα μπάνια παλιών πολύ εύκολα. Αν είναι και 7 Ε, πιάνουν μούχλα στου αρμού, άλατα. Ε, άσε με τώρα. Για να στηρίσει 7 μπάνια. Το αυτό το σπίτι δεν υπάρχει πια. Τίποτα. Το πούλησε για να ζήσει η οικογένειά του. Ποιος, θέλω να μου δείξει έναν Έλληνα το έχει κάνει αυτό. Ένα. Εγώ θέλω να μου δείξει έναν Έλληνα που βγήκε και το αγόρασε αυτό. <laughs> Γιατί δεν Για μένει πιστεύει. σε αυτό το σπίτι του Μιτσοτακέκου μέσα. Ναι, τι σημασία έχει ιστορική αξία και θα και λέει. Τι έχει φάει τέτοιο κατάλληλο από τον κόσμο <laughs> από κάτω. Χλέπα. Και πάει, θα μείνει μέσα και νιώθει άνετα αυτό. Είναι μερακλήστα. Έχει βουντούπεχ και το λουλούδι που απέξω στην αυλή. <laughs> Δεν ξέρουμε ποιο το έχει πάρει. Πάντω, εγώ ξέρω. Θέλω να μου δείξει έναν Έλληνα που έχει κάνει τέτοια θυσία και περνάει τόσο δύσκολα. Σε Κινέζου θα το, το... πουλήσει. Που πουλάνε. Ο Οι Ισραηλοί Ισραίλι, δεν, απαντάς, δεν απαντάς. Τι θέλει, τι, τι να απαντήσω Ποιο άλλο Έλληνα έχει πουλήσει για να ζήσει στην οικογένειά του. Με τιμιότητα, με αξιοπρέπεια, φτωχικά. Mm -hmm. Ποιο, Ο, ο Κουρί. <ου> Που κάτι... <χει> είχε πουλήσει κάτι, αχλάδιε κάτι. Στην Κεφαλαία. Αυτό δεν ήταν για τα Νεράτζια. παιδιά του όμω. Δεν ήταν για τι επιχειρήσει. Ποιο άλλο. Να το εκτιμήσουμε. Η Ροσβίλα, το. να ορίστε. Η Μιμή. Δεν είχε παιδιά. Δεν το έκανε για την οικογένειά τη, για να ζήσει καλύτερα. Εδώ θυσιάζεται κάποιο για την οικογένεια. Θυσιάζει περιουσία. Τα 40 σπίτια γίναν 39. Το καταλαβαίνει αυτό. Τι σημαίνει. Το ότι πουλήσει δεν είναι να την αγοράσα, Όχι, δεν έχει αγοράσει. Για Τι δεν έχει πάνε... αγοράσει, δυο χρόνια δεν έχουμε ποτέ ποδενέσεις Ξέρουμε αν έχει αγοράσει, Α, ξέρουμε αφέ... ότι πούλησε τη Γλυφάδα επειδή υπτώπε ναι. Δεν ξέρουμε αν ήρθαν όλα τρία από τη Γλυφάδα Τα 40 γίνανε 39 42 είχε... δεν ήταν Μπορεί. Α, <laughs> δεν ξέρω. Και ο Βολταίρο δεν είναι μέσα σε αυτά. Δεν είναι. Τι θέλετε, Γιατί δεν είναι ο Βολτέρος Ο Βολτέρος είναι τη <laughs> ένας... Καλά, δεν χωράει ένας Βολτέρος <laughs> ένα Βολτέρος σε Τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Είναι ο Βολτέρος για απόθενέσχε. Ναι, και έχει τελεισάξει. Μην δείτε κάποιον να έχει σπίτι του Βολταίρου. Ο άλλος ο... το εδώ που το αγόρασε Στη Γλυφάδα. Τι γι' αυτό ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, Ο, Α... ο <laughs> γι αυτό το σπίτι πάντως, ο του στην Το κρεμίμα, μάλλον και το κάνουμε ζωνέτε. Για αυτό το σπίτι Ρώε. με αυτό το σπίτι και να θυμόσαστε πάντω ακούμε το επόμενο ηχητικό, Ποιο άλλο το έχει κάνει. Ναι. Πάμε στι πρώτε Δυθύσει. Πουλήσαμε. Το οικογενειακό μας σπίτι στην Γλυφάδα. Όμα που γεννήθηκα, ποτέ μου δεν σαρνήθηκα. Είναι απλό, απέριτο, δεν είναι μεγάλο. Παρα, Παραπάνω από ό, δεν περνά τα 550 500, μέτρα. Σπίτι μου, σπιτάκι μου, αγιά, τρεπτόμεράκι μου. Έχουμε πουλήσει περισσικά στοιχεία για να μπορέσουμε να συντηρήσουμε τα παιδιά μας, να σπουδάσουμε τα παιδιά μας. Κι κόσμο γύρισα. Σε αυτό το μικρό διαμέρισμα της Οδού Μυραμπό 1. Θα είμαι εδώ, θα κάνω ό,τι μπορώ Τη γειτονιά μου τα παιδιά Στην κλειφάδα Πέραν λουλούδια και παστίτσιο που φτουράει Ο κύπο γεμίσει χρήματα στου τέσσερι ανέμου Κέγινε ημέρα Σκάτα Τη γειτονιά μου τα παιδιά Τη νέα δημοκρατία Πέραν τα τέσσερα κλειδιά Το σπίτι του Για να μπορέσουμε να συντηρήσουμε τα παιδιά μας Σπίτι μου μου Και αυτό το μου Γύρω από ένα τραπέζι που κανονικά χωρούσε οκτώ Καθόμασταν 15. 15. Το σπίτι έγινε να βαφτεί από το 2007 Σπίτι μου σπιτάκι μου κεράκι μου λέει ότι είναι φτηνή που αυτό Έχει κλείσει η εταιρεία πέντε πάνε... χρόνια Λύσαμε το Σπίτι μου, σπιτάκι μου. Στην Γλυφάδα Για να μπορέσουμε να συντηρήσουμε τα παιδιά μας, να σπουδάσουμε τα παιδιά μας Κοντά σου ξαναγύρισα Δεν θέλουμε να καταντήσουμε τσαντάκιδες, αντάκηδες, ελεήστε τους μητσοτάκηδες <Τιος>, Ποιος, ποιος, ποιος μωρό μου ποιος Ποιος, αυτός Ποιος, ποιος Ποιο αυτό ένα μηδέν! Ποιο επικένε ελεγέννη! Μεστή σπαρού Εγώ κεντροδεξιό. Μεστή σπαρού το λίμμανι! Ποιο επίση ελεγέννη! Ποιο, ποιο θέλω να ξέρω ποιο! Ποιο αυτό Ποιος, μωρόμ, ποιος. ποιος αυτός 3-0 Ποιος, ποιος, ποιος μωρό μου ποιος Αυτός, αυτή, αυτό Ποιος σε πηγαίνε το βράδυ Μες στο πίσω το Λιβάδι. Εγώ κεντροδεξιός ah. Μες στο πίσω το λιμάντη Ποιος το βαράδι, Ποιος Αυτό Θέλω να ξέρω Εδώ δεν λέει να σταματήσει το γλέντι Με κυκλοτικούς χώρου όλη την ώρα Έχουμε εκλογέ έχουμε δημοκρατία Το σύρτο έχει πάει γόνα σαν τη Χούντα Γιατί δεν κατάλαβα Άσχημα περάσαμε στη Χούντα σε δρόμους η Χούντα Ναι, ποιοι ήταν κάτω από του δρόμου, τα θεμέλια όμω. <laughs> Λεπτομέρειε. Okay. αλλά ναι, οκ. Okay. Μια μικρή μικρή λεπτομέρεια. Θα διαβάσω ένα mail που μα έστειλε ένα ακροατή, λέγε, Στάθης λέγεται. Από την πατρά. Ο από την πατρά. Δεν ξέρω. Όχι. όχι, να πάω στο εξωτερικό. Θύμιο και Αποστόλη, καλησπέρα. Από τότε που με θυμάμαι στην οικογένεια πάντα ψηφίζαμε Νέα Δημοκρατία. Δεν καταλάβαινα ποτέ ακριβώ γιατί, εφόσον είχαμε συγκενθεί θείου θείου παπούτη γιαγιάδε που του κόσταν οι Γερμανοί που κανόνα εξωρία κλπ. Παρόλα αυτά, ακολουθώντα τη γραμμή τη οικογένεια, ψήφισαν νέα δημοκρατία έφτασε στα πρώτα μου φοιτητικά χρόνια να μπω στη ΔΑΠ, μετά Φω. από έντονη παρότι τη οικογένεια. Πάρτη μοριαστή. Ναι, πάντα μου φαίνονταν ξένα όλο αυτό και πάντα ένιωθε ότι δεν μου έρχεται 6 αυτό ο χώρο. Από όταν έπιασα δουλειά το 12, έβλεπα τι σημαίνει πραγματικά εργασιακή συνθήκε κλπ. Και δεν έντεκα. Παρ' όλα αυτά, μετά από οικογενειακή πίεση, ψήφιζα Νέα Δημοκρατία. Α. Το 2015. Έχει παράγραφο εδώ, Άνδρη. Έφαψα να του γονείζει. Αλλάζει. <σχει> Στην, <σχει> αυλή. <σχει> Στην αυλή. Στην <σχει> αυλή. Και επιτέλου, βρήκα το φω μου. Ναι. Το 2015, γράφει ο Στάθη. Έφυγα για εξωτερικό από σα ακούω κάθε μέρα. Έστειλα την επιστολική μου ψήφο πριν από λίγε μέρε. Για πρώτη φορά νιώθω ότι όντω ψήφισα με βάση τα δικά μου συμφέροντα, τι δικέ μου ανάγκε και τι δικέ μου αξίε. Με βάση το τι μέλλον θέλω για τη χώρα μου και που ίσω τη γυρίσω. Για πρώτη φορά λοιπόν, κουκουέ. Θέλω να σου πω ότι σα ακούω καθημερινά και ότι οι εκπομπέ σα είναι βάλσιμο μέσα στο ελώδε δίσωσμο τοπίο των ΜΜΕ. Αυτό που κάνετε να ξέρει, αφιπνίζει πολλοί κόσμο ή απλά του δίνει τη δύναμη να πει: Ω εδώ, όπω και να έχει, συνεχίστε δυνατά. Εμεί, επειδή τα ακούσματά μου και οι μουσικέ μου πάντα ήταν του αριστερού χώρου, αν μπορεί, αφιέρωσε το για δεσμή δεν είμαστε. Αν δεν μπορεί, δεν πειράζει. Αγωνιστικού χαιρετισμού. Αυτά λοιπόν με το στάθη. Ναι, υπάρχει σωτηρία. Ε, οπότε, έπρεπε να κάνει υπάρχει όλη σωτηρία. αυτή τη διαδρομή. Ε, καμιά φορά χρειάζεται και διαδρομή. Χρειάζεται και δεν διαδρομή. Το καταλαβαίνω, καταλαβαίνω και πολλοί Στην οικογένεια, ξέρω και πολυκόσμο. Ξέρω, ναι, ναι. Εντάξει. Στην οικογένεια αν το παι, είναι το θέμα. Του το, γιατί η οικογένεια τον πίεσε να δάπ, Τον να Καλά, να το stop, αμίς, με τρόπο τώρα. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> ναι, εγώ, δεν ξέρω <laughs> <ως στάθις>, αν <laughs> δεν ο παιδιά. δεν ήθελα να σα το πω έτσι. Δεν ξέρω αν το αυτό. Αλλά οκ. Okay. Αλλά δεν σας ρώτησε κιόλα. Δεν σα ρώτησε και Αλλά έχετε έκανε. κι εσείς μια με ένα μερίδιο ευθύνη, έχει αυτή η οικογένεια. Τι είναι ένα. <laughs> το, το μερίδιο Τι λες που σώθηκε το παιδί. Ναι. Που Αυτά, όχι επειδή πήγε στο κουκουέντε και καλά. Που σώθηκε που βγήκε από το βούρκο. Που έφτιαξε δικό του τρόπο σκέψης Και αποφάσισε μόνος του. Και πήγε του. από το ένα άκρο σε ένα άλλο άκρο. και μόνο του κατέληξε εκεί μέσα από μια βασανιστική φαντάζομαι διαδικασία. Γιατί τα έκανε όλα αυτά, αλλά δεν ήταν ο εαυτό του εκεί. Ε, ε, δεν ανήκει. Γιατί συχτήρι, λέει και τραγούδια. Έχει τραγούδια, άκουγα του. Αυτού, του αυτού του χώρου, όλα αυτά το συγκινούσαν. Παρ' όλα αυτά έκανε εκείνα γιατί ήταν οικογενειακή πίση οικογενειακή παράδοση. Καλά, και ενδεχομένω δεν είχε ασχοληθεί και ποτέ στα σοβαρά. Δεν είχε βγει στην αγορά. Δεν είχε βγει στην αγορά, ήταν τι ψηφίζει Πάω και εγώ αυτό. Στην Ελαιόπολη, λοιπόν. Τι συνέβη πέρα από αυτό το site, το πολύ γνωστό το Times που Τάιμς. Δεν είδα, το έχω πει ποτέ, τώρα θα το πούμε. Α, δεν το έχεις πει. Όχι. <laughs> δεν το έπαιζε. Πέσε... Στο ράδιο, όχι. Εδώ Την τρίτη δεν το έπαιζε. Όχι, όχι. Που τι σεμνός. Βγάλαμε ένα site στην Ηλίου Για πες. Που τι είναι, είναι επικοινωνιακό μάρκετινγκ. Α, Επισεκτό. μάλιστα, ναι. Φτιάξαμε... Υπάρχει ένα site στην Ηλίου Πολύ Πιά. Για πες. Το Κάτι μου θυμίζει ο τίτλος, αλλά... Το οποίο το. Σα έχουν κλέψει νομίζω. Είναι ιδιοκτησία μου. Όπα, Εμού του είπε. Μην διάρχησε. Μην διάρχησε. Τα <laughs> Αν είστε καλά. Έρχονται καλοί. τα μέσα παραγωγή και τα ενημέρωση βέβαια. <laughs> και τα παίρνουμε <laughs> σιγά σιγά. Και παραγωγής, παραγωγή <laughs> κατά μιένεια. Τι να κάνουμε, Ανεβαίνουμε. Ερχόμαστε level. στα πράγματα. Πριν οριμάσαν οι συνθήκε, τώρα τα μέσα παραγωγή γίνονται. Συγγνώμη, <laughs> α... αλλά καπιταλισμό δίνει ευκαιρίε. Εντάξει, θα ανοίξετε και θέσεις εργασία να έρθουμε να δουλέψουμε, ρε παιδιά. Όχι. Δεν βγαίνει. Δεν δε... δε... δε βγαίνει. Δε... Δε... Δε... Δε... Δε... Δε τα πήραμε τα μέσα παραγωγή, oh. αλλά θα γίνει αυτοδιαχείριση. Συγνώμη. Προσθέσαμε κάτι ακόμη στο κεφάλι μα. Λοιπόν, εκεί είναι ένα τοπικό site με τοπικά μόνο νέα κτλ. Θα είσαι φρουρά τώρα. Ε, βέβαια. Φρουρά, μου έχουν δώσει τζιπ. Πώ έχουν πάρει ένα ακροατή και έλεγε: Έχουμε τζιπ εδώ και έχουν δώσει jeep και αλεξίσφαιρο. Δεν υπάρχει, δεν έχει. Ναι, μόνο του πάνω αυτά. Το αλεξίσφαιρο τι είναι, Γυλαίκο ή Jeep. Γυλαίκο. Να νοιάει. Όλοι θα πάρουν να Αλεξίσφαιρο. Αυτό είναι κατά τη βλακεία, δεν είναι για σφαίρε. Δεν το να πάρει πολύ από ό,τι καταλαβαίνω. Όχι, από ό,τι φαίνεται. Οπότε και ένα τοπικό site, οι πολίτε μπορούν να μπαίνουν να βλέπουν κτλ. Η Λιούπολη Times λέγεται, γράφεται λίγο παράξενα επίτηδες Με H στην αρχή, H, Λιούπολη Μετά και τέτοια Καλή τύχη, όποιος καταφέρει να το γράψει Ναι, και έχει να βάλεις πάλι εκεί σε βγάζει Γιατί θέλουμε το ΙΤΑ μπροστά Γιατί η Λιουπολάρα ξεκινάει με ΙΤΑ πάντα Οπότε δεν θέλαμε να... Με νίκες ρε πάντα νίκες ΙΤΑ Ε, ε, είδα είχε και πολύ ωραίο διαφημιστικό θα ακούσουμε ένα να ήσουν ο Τσολιάς εγώ ήμουν ούτε <laughs> που το θυμάμαι <laughs> κοίτα, καλά τυχαία τόπα είπα και κοίτα τι έκανε <laughs> τώρα κοίτα τι έκανες ναι, μια εβδομάδα Όπω έλεγε και σε μήνα. Στο site λοιπόν αυτό, την προηγούμενη εβδομάδα που είχε προεκλογική συγκέντρωση στο ΚΚΕ στην πλατεία Φλέμινγκ εκεί που γίνεται η παρέλαση και είχε μιλήσει ο Ανάκο Κολοβού και ο Θανάσης Παφίλης πήγα εγώ ως δημοσιογράφος του site και εκδότης και βρήκα Εσείς κύριε, γιατί είστε ΚΚΕ Αυτό περίπου ρώτησε το Θανάση Παφίλη. Του κάναμε ένα παιχνίδι και κάνουμε ένα παιχνίδι. Θα το ακούσουμε τώρα. Εκεί το έχουμε σε βίντεο. Σαν το Μαστοράκι, παλιά. Είχε <laughs> <και έχεις> ξεκερμασμένο <laughs> από τον νόμο στην κασέτα. Αυτό, ναι. <laughs> και κάνουμε ένα παιχνίδι λεκτικό. Απαντούσε ο Θανάνη Παφίλη. Δεν, δεν έχει και πολύ. Πρώτη ερώτηση είναι αν έχει το κουκουέ λαμπερά πρόσωπα. Να ψηφίσετε. Λαμπερά πρόσωπα είναι η εργάτε τη Λάρκο, είναι τη Κόσκο, είναι η οικοδόμη, είναι όλοι αυτοί που κάθε μέρα είναι στο δρόμο. Είναι οι φοιτητέ που έβγαλαν πρώτη την Πατσπουδαστική. Αυτά είναι τα λαμπερά πρόσωπα. Τα άλλα είναι καμένα. Θέλω να ψηφίσω νέα αριστερά. Ε, είναι ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2. Θα να ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 1. Ε, νούμερο 1 θα πρέπει να. εκτό από τη σοβαρότητα. Ότι πρέπει να ψηφίζουμε σοβαρά και όχι με τι αρλούμπες, Οι οποίε λέγονται, οι οποίε μερικέ φορέ ξεπερνάνε και τη Νέα Δημοκρατία. Θέλω να ψηφίσω Ζωή Κωνσταντοπούλου. Αντέχετε. Θέλω να ψηφίσω. Κυριάκο Βελόπουλο ε, και τα υπάρχουν ε, απατεώνες και απατεώνες ολκής Άλλοι που λάγανε ας πούμε ε, Φαίνεται του τέλειωσαν μάλλον Για να είμαι πιο σαφής Οι επιστολές του Ιησού και τώρα Ασχολείται με άλλα πράγματα Κοροϊδεύει τον ελληνικό λαό Δεν θέλω να ψηφίσω Κυριάκο Μητσοτάκη <laughs> Πολύ καλά κάνετε Δύο λόγους για να ψηφίσει κάποιο κουκουέ Θα σα πω έναν για την Ευρωπαϊκή Ένωση Το 1921 κατοχυρώθηκε το 8 όρο Και το 2021 η Ευρωπαϊκή Ένωση καθιέρωσε το 13 όρο Και μόνο γι' αυτό αξίζει να ψηφίσει κουκουέ Ο δεύτερος Ο δεύτερος, λευτεριάς στην Παλαιστίνη Είναι ψήφος ανθρωπιάς και είναι μόνο για το ΚΚΕ Γιατί οι άλλοι είναι σιωπηροί Ή την τελευταία στιγμή μπορεί να πούνε μια κουβέντα Μπροστά στην γενοκτονία 15-16 παιδιά. Νεκρά. Και αυτή με το Ισραήλ κουκουέ λέει λευτεριά στην Παλαισθήνη. Η Ηλίουπολη πώς φάνηκε συγκέντρωση? Ήταν πολύ καλή. Πολύ καλή αν και μισημεριανή και η Κυριακά Τίκη Αλλά δείχνει ότι υπάρχει ένα ρεύμα εμείς. Θέλουμε να πούμε σε αυτούς που το σκέφτονται ακόμα, ρίχτε το για να είστε χαρούμενοι την επόμενη μέρα και να μην έχετε τύψει. Αυτά λοιπόν από την Ελαιόπολη. Μάλιστα, τώρα Ένα θα πάω και σε άλλε συγκεντρώσει να ρωτήσετε. Το μορτέλιο στην προεκλογική περίοδο. Δεν αδειάζουμε τώρα. Κρίμα, δεν πειράζει. Ε, στο μισοτάκι. Του είπα, Δεν θέλω να ψηφίσω, κύριε Ακομιτσέτα. Γιατί το δεν καλύπτεται λίγο και μου λέει: Πολύ καλά κάνετε. Γιατί μπορεί κάποιο να κάποιος νομίζει ότι θέλω να ψηφίσω. δεν θέλω. Όντω, όλου έλεγα: Θέλω, θέλω και mm. καλά παιχνιδάκια. έχω ωραία. Έλα, ωραίο ήταν. Νέο δημοσιογράφο, θα μάθει. Δεν θα πάρει. Φαν και η απειρία. Εντάξει, σιγά-σιγά. Να χρησιμοποιήσει το μικρόφωνο πιο σωστά. Ναι, το μικρόφωνο ήταν καινούργιο η αλήθεια ήταν η πρώτη φορά που το χρησιμοποιήσαμε. Ενώ πρώτα λέμε την ερώτηση εμεί και μετά στρέφουμε το μικρόφωνο προ τον Απλά ενημερώνω, δεν ξέρω, το έχω κάνει και 20 χρόνια, εντάξει, πάνε και εγώ χρόνια που το χρησιμοποιούσα έτσι. θα την ακολουθήσετε. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι έχει μπράβο. τον όφωνο. Ναι. Ε, αυτό που είπε ο Θανάση Παφίλης, έχει ένα ενδιαφέρον, ότι πριν 100 χρόνια θεσπίστηκε το 8ωρο και τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση το 2023-2024 θεσπίζει το 13ωρο. Και εμεί πάντα πρωτοπόρε σε αυτό. Καλά, εμείς δεν <σχελίδι> το... Στην αρχή είπε 16 αυροαρμόδιος <σχελίδι> που προωθούσε τότε, και μετά ναι. το Μάζεψε το έκανε 13. Που είναι ο Κέτου 13, ας πούμε. Εντάξει, α. <laughs> Θέλω να πω ότι πώ η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο μοντέρνο αυτό θεσμό που είναι υπέρ των πολιτών, πώ φροντίζει και πώ τα βασικά δικαιώματα, πώ τα κατακρεουργεί Η Ευρώπη των λαώνει. Ευρώπη των έχει λαών. Ναι, ναι, ναι. Δεν λέω για του ενηχαρισμένου εργαζόμενου για τα δικαιώματα που έχει κόψει έτσι κι αλλιώ, που σε όλε τι χώρε δουλεύουν κάτι δεκάω 12 ώρα, χωρί να ανασύνουν οι άνθρωποι χωρίς να φτάνουν τα χρήματα και στι Γερμανία και στις Ελβετίία που δεν είναι, και στο Λουξεμβούργο και παντού παρά του καλλού μισθού σε αδιέξοδο ζουν όλη αυτοί. Δεν ζουν ευτυχισμένα λοιπόν τη Ευρώπη δεν ζουν ευτυχισμένα πια. Όπω ήταν παλιά γιατί δεν έχουν τι παροχέ, έχουν το άγχο μονίμο. Τι θα γίνει. Τώρα έχει μπει και το παράμετρο πόλεμο. Mm -hmm. Ακούει το Γερμανό υπουργό άμυνα χθε ότι πρέπει, θα μπορού να φτάσει και εδώ και πρέπει να ο λαό τη Γερμανία να ετοιμαστεί και ο στρατό και η νεολαία Λένε Ωραία. και τέτοια. Χρησιμοποιούν και τέτοια. Πια έχουμε φτάσει και σε αυτά τα, τα επίπεδα και κυρίω αυτή η Ευρώπη που θα με να επιλέξουμε αντιπροσώπου. Αν έχετε τη σφαγή παιδιών έχετε μια γενοκτονία την υποθάλτη και δεν λένε τίποτα οι σύγχρονοι Ευρωπαίοι που για τα δικαιώματα και την ανθρώπινη ζωή και για την προσφυγιά και οι και συνθήκες και τα έχει ζήσει αυτά η Ευρώπη γίνεται γενοκτονία κανονική, καθαρή χύμα μπροστά στα μάτια όλων μας και δεν λένε τίποτα αυτή η Ευρώπη την στηρίζει βάφει, έχει βάψει τα χέρια του το αίμα Και όλοι αυτοί οι ηγέτε, από τον, το, εδώ, τον δικό μα μέχρι και του άλλου, που κανακεύουν τον Νετανιάχου και με κάτι δηλωσούλε, Ε όχι και τόσο πολύ, είπαμε: ναι, ναι. Σταματήστε κάπου. Και ο Biden μαζί, όλοι αυτοί και κάνουν αυτό το πράγμα. Εγκληματούν κατά τη ανθρωπότητα. Και χαριατίζονται στην κυριοβίζουν με το Ισραήλ. Και χαριατίζονται μόνο στην κυριοβίζουν και παντού με τον Bibi και με, με όλου του υπόλοιπου. Χθε, τη χθεσινή συγκέντρωση του Κουκουέ, στο κέντρο του συντάγματο, απλώσανε τρία γιγαντό πανό που ήταν όλα Παλαιστίνη. Mm. Ωραία εικόνα. Ωραία. Ήταν μια ωραία εικόνα γιατί δεν γίνεται να ψηφίζει για εκλογέ, στείλετε μια κάλυψη σε μια χώρα και να μην έχει το νου σου και αυτό που γίνεται εκεί. Όχι, πρέπει όλα τα ζητήματα να μπαίνουν εντό. Δεν προστά. είναι απλά όλα τα ζητήματα. Είναι το ζήτημα. Βουβαρδίσαν πάλι χθε σχολείο. Το ανακοίνωσε επίσημα ο στρατός στρατό. Και μέσα Σχολείο, νοσοκομεία. Παιδιά. Εγκλωβίζουν κανονικά. στη Ράφα, εγκλωβίζουν τον κόσμο σαν είναι σύγχρονα Auschwitz. Και μέχρι τώρα. Έβλεπα, εγώ πάντα τα παρακολουθώ αυτά τα διεθνή και τα όσα γίνονται χρόνια, τώρα δεκαετίε, στην Μέση Ανατολή, στην Παλαιστίνη. Από τι πιο συγκλονιστικέ εικόνε ήταν, μου έκαναν εντύπωση πριν ξεκινήσει ο πόλεμο τώρα τον Οκτώβριο, ότι με, λόγω των αποκλεισμών που είχε βάλει το Ισραήλ στι παλαιστινιακές οντότητε, που ήταν μια η Γάζα, μια η Δυτική Όχθη, αν ήθελε να πα από εδώ, ξέρω εγώ, στη, στο Κερατσίνι, είχε μπλόκο. Έπρεπε mm. να. Δηλαδή μια διαδρομή, μια απόσταση δέκα λεπτών με το αυτοκίνητο ενός τετάρτου ή μισής ώρας, είχε μπλόκο που έπρεπε να σε ελέγξουν τι κουβαλάς. Αυτό μπορεί να ακούγεται λίγο χαλαρό στα αυτιά μας, αλλά για φαντάσου η καθημερινότητα όπου πήγαινες να σε ελέγχουν πάνω στρατιώτε Ισραίληνοι, τι έχεις μέσα στην τσάντα, γιατί το έχει αυτό, η καθυστέρηση, η ουρά. Στα μπλόκα, μια απόσταση μισή ώρε μπορεί να γίνει τρει ώρε, τέσσερι. Καλά, όχι μόνο αυτό, και δεν ξέρει και σε τι ψυχοπαθεί, φανατισμό, φανατισμό. και άμα πει μα είχαν γίνει πάρα πολλά. Ένα γίνει. αυτό που μου έκανε εντύπωση και ένα άλλο πάντα ήταν εντυπωσιακό, όπω το χειριζόταν το Ισραήλ, οι εξώσει, κομψή η φράση, mm. ε, το, από τα σπίτια των Παλαιστινίων και το γκρέμισμα των σπιτιών του. Mm. Που καθόταν όλη, έβγαινε όλη η οικογένεια, πρωί έτσι, με ήλιο, με συνεφιά, έβγαινε έξω, πήγαιναν εκεί με τις, Με, τα, με τις μπουλντόζες αυτές Τα σφυριά Και γκρεμίζανε επιτόπου το σπίτι και το βλέπε Το παιδί η μητέρα παίρνανε ένα μπόγο Ότι μπορούσαν για να φύγουν Τι mm. ψυχολογία δημιουργείται Αυτή ήταν η καθημερινότητα Και αυτό εμείς νομίζουμε ότι είναι κάπου μακριά στις Όχι. τρίτες χώρες Όχι ε, είναι, δεν εδώ. Πόσο κοντά είναι, το είναι εδώ. εδώ Πολλοί από αυτούς μπήκαν στη βάρκα για να γλιτώσουν Από αυτό και ήρθαν εδώ Α, που πνίγουμε ξέρεις Αυτού που πνίγουν και τραβάμε τα καράβια του στην πύλη για να παίξουν. Καθαρή δουλειάσμα. Ελλάδα και μετά το ψηφίζουν όλοι αυτό και πάνε και στην εκκλησία να κάνουν το σταυρό του γιατί αγαπάνε τον άνθρωπο. Ναι. Που του λένε λαθρέου. Του άνθρωπου που, που του λένε, λένε λαθρέου. Αυτά ήταν από τα πιο ακραία που έβλεπε σε καθημερινή βάση τα τελευταία 20-25 χρόνια. Από τον Οκτώβριο και μετά έχουμε και πόλεμο. Mm. Όχι μόνο πόλεμο, έχουμε γενοκτονία, έχουμε βομβαρδισμό, έχουμε δολοφονίε, ομέ από ένα κράτο προ ένα λαό ολόκληρο, ολόκληρο λαό. Με την Ποφίλιο θα κλείσουμε. Ε, έχει βγάλει καινούριο δίσκο. Ο, και καινούριο τραγούδι. Είναι πολιτικό τραγούδι αυτό που θα ακούσουμε. Το βγάλει να τα Σεποφίλιο. Θα είμαι σκαραμονατίδη προφανώ. Μουσική. Γυράσε <σχεράσεις σχεράσεις> με το το τον κελάτο. Ο δίσκο είναι κάτι Καίγεται. Το παρουσιάσει και όλο το χειμώνα στι παραστάσει του. Εδώ θα ακούσουμε το μπάλωμα. Ξαναλέω, είναι ένα σύγχρονο, ωραίο πολιτικό τραγούδι. Με αυτό σα αποχαιρετούμε. <σχερά> Χάιδευαν διπλά όταν έπαιζα τον πάλωμα Όταν ήμουνα παιδί, όταν ρώταγα με σώπαιναν και όταν έγνεφα απλώς, ό,τι ζήταγα μου το περνάν Και μαθα έτσι το καλό, πως δουλεύουν οι κανόνες Είναι τα παρακαλώ, τα λυπάμαι και συγνώμες Και μαθα έτσι το καλό, πως δουλεύουν tiene tapa para και αφρώνιμο δε με γνώρισαν ποτέ και το ίδιο επώνυμο και μαθαίνει το καλό πως δουλεύουν οι κανόνες είναι τα παρακαλώ τα λιπάμε και συγνώμες και έτσι το καλό πως δουλεύουν οι κανόνες είναι τα παρακαλώ τα λιπάμε και συγνώμες che cazos ostra me salona